την περασμένη Πέμπτη την περασμένη συγνώμη, το περασμένο Σάββατο ο λόγος μας ξεκίνησε από τις κινήσεις του Πάπα και του Πατριάρχη οι οποίες κινήσεις για μένα τον Πάπα ήσαν και για δε τον πατριάρχη και την Ορθόδοξη Εκκλησία γενικώς ήταν επιζήμιες και άθλιες και τρισάθλιες και οι οποίες κινήσεις κατασκανδάλισαν το Ορθόδοξο πλήρωμα της Εκκλησίας μας. Υποθέτω ότι θα ακούσατε και το κήρυγμα της τετάρτη που κάναμε από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω για μια ακόμα φορά είναι αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα για όλους εμάς τους χριστιανούς ότι δεν είμαστε τα παιδιά του Πατριάρχη ούτε τα παιδιά του Χριστόδουλου ούτε τα παιδιά του Χρυσόστομου αλλά είμαστε τα παιδιά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τα παιδιά της Αγίας Τριάδος βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας και Ομοσίου Τριάδος και επομένως οφίλομε πρώτον μέν, να είμαστε πιστοί και αφοσιωμένοι στην Αγία Τριάδα και στου νόμου νόμους της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας σε όλα αυτά τα οποία θεσμοθέτησαν οι Άγιοι Πατέρες μας μέσω των επτά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και όσα ο Κύριος εθεσμοθέτησε μέσα από την Αγία Γραφή και από εκεί και πέρα έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε και τις πράξεις τα λόγια του καθενός ευχόμενοι βέβαια για τον κάθε ένα ο Θεός να του δώσει μετάνια και να τον οδηγήσει στη σωτηρία σας το επαναλαμβάνω αυτό διότι πολλοί κινούμεθα στη ζωή αυτή με γνώμονα τι κάνει ο παπάς και τι κάνει ο δεσπότης και κρυβόμαστε πίσω από τις πλάτες του κάθε παπά και του κάθε δεσπότη και λέμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη ο δεσπότης έφαγε θα φάω κι εγώ ο παπάς έφαγε θα φάω κι εγώ ο δεσπότης έκανε εκείνο θα κάνω κι εγώ εκείνο είπε ο, πα... είπε ο δεσπότης εκείνο είπε ο παπάς θα σηκωθούμε να χορέψουμε θα σηκωθούμε να χορέψουμε <χαι> δεν θα σηκωθεί να χορέψεις γιατί απαγορεύεται από τους αγίους και ιερούς κανόνα νόμος για σένα δεν είναι τι είπε ο παπάς ο παπάς να πάει να διαβάσει τους ιερούς κανόνες και τότε να κάνει αυτά που θέλει να κάνει εγώ σας τα φώναξα σα τα φωνάζω θα συνεχίσω να σας τα φωνάζω για να έχω τουλάχιστον απέναντί σα το πρόσωπο σηκωμένο ενώπιον του Κυρίου και να του πω Κύριε ότι Φύσε τα μάτια σου για τις προσωπικές μου αμαρτίες και τις βρωμιές μου που έχω πάμπολες αλλά ορθοτόμισα το λόγο σου. Είπα την αλήθεια και όντω είπα την αλήθεια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας επαναλαμβάνω. Όχι τι είπε ο παπάς. Ο παπάς δεν είναι τίποτα ο παπάς. Όχι τι είπε ο δεσπότης. Ο δεσπότης δεν είναι τίποτα ο δεσπότης. Σας είπα εγώ τα λέω ξεκάθαρα και έξω από το δέντια επέρυσι ευγή και ο δεσπότης ο δοικός μας και είπε ότι το Αντρέου θα φάμε ψάρι λάθος δεν τρώμε ψάρι το Αγιο Αντρέα τελείωσε το θέμα Εκτό και είναι Σαββατοκύριακο ο δεσπότης δεν είναι κανόνας υπάρχουν οι κανόνες της Εκκλησίας οι οποίοι μας κανονίζουν δεν θα πάω να ρωτήσω τον δεσπότη αν θα πρέπει να φάω κρέας ή ψάρι. Μου τα λένε οι ιεροί κανόνες. Μου αρκούν οι ιεροί κανόνες. Αυτό μας έφαγε και αυτό πληρώνουμε τώρα. Τους δώσαμε πολύ αέρα και στους δεσποτάδες και στους πατριαρχάτες και στους παπάδες. πολύ αέρα τους δώσαμε. Τους θεωρήσαμε ότι είναι θεοί. λάθο μας. Δεν είναι θεοί. Είναι άνθρωποι και κάνουν δυστυχώς τραγικότατα λάθη τραγικότατα λάθη θα σκύψεις να του φυλίσεις το χέρι ναι θα του βάλεις μετάνια; ναι στην ιεροσύνη του βάζεις τη μετάνια. αλλά να ξέρεις ότι είναι και αυτός ένας άνθρωπος και μπορεί να κάνει το φοβερότερο λάθος γι' αυτόν ακριβώς το λόγο απέναντί τους θα είμαστε επιφυλακτικοί Και έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε τις πράξεις τους. Και επαναλαμβάνω όλα αυτά που συνέβησαν στον πατριαρχείο ήταν άθλια, πανάθλια ήταν. Διότι σας είπα εγώ ξέρω τις καμπάνες των ναών τις χτυπάνε όταν πάει ο Δεσπότης, όταν πάει ο Παπά, όταν πάει κάποιος Ορθόδοξος. Δεν τις χτυπάει όταν φτάνει ο όλα στην πόρτα τους γιατί αυτό έγινε προχθές; χτυπάμε τις καμπάνες χαρμόσυνα γιατί πήκε ο Αντίχριστος στην Εκκλησία εκεί καλατήσαμε. αυτά με έμαθαν οι πατέρες μου αυτά με έμαθαν οι γονείς μου οι αυτά με έμαθαν ο Κυριώργης ο Αΐμνιστος αυτά μας δίδαξαν και μα διδάσκουν οι Άγιες Γραφές και οι Άγιοι Κανόνες καμπάνα, Αντί να βαρέσουμε την καμπάνα λυπητερά σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ορθόδοξη Επικράτεια, παράγαμε τις καμπάνες γιατί έφτασε ο, ο, ο, ο, ο Βρωμερός, ο Πάπας, ο Άθλιος, έφτασε στην Εκκλησία. Αυτά είναι έσχυ, επέσχυν τα πράγματα. Και ευχηθείτε στον Θεό να του δώσει μετάνια. Όχι του Πάπα, μα το δώσεις και στον Πάπα, του Πατριάρχη πρώτα απ' όλα. Και στον άλλον, το Χριστόδουλο που πάει μετά και αυτός κάτω εκεί να προσκυνήσει και να, να καλιοφιλήσει τον το, το, το, το Πάπα. Ποιος να τα φανταζόταν αυτά, αδερφοί Ποιος να φανταζόταν αυτά, αυτές τι αθλειότητες, ποιο να φανταζόταν ότι η Εκκλησία έχει φτάσει πλέον, η ηγεσία της Εκκλησίας έχει φτάσει στο έσχατο σημείο της διαφοράς, διότι αυτή είναι η έσχατη μορφή διαφοράς. Δεν είναι εκείνα τα σκάνδαλα που ακούγατε πριν από δύο χρόνια. Εκείνα δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτά που ακούτε σήμερα. <κοί> το ένα παπάς και ένας δεσπότης, ανήθικος και πόρνος και κίνεδος, βρωμερό και ακάθαρτο αλλά πολύ μικρό πολύ μικρό μπροστά σε αυτά που έκανε ο Πατριάρχης τώρα πολύ μικρό δεν συγκρίνονται αυτά είναι ασύγκριτα πράγματα και φτάσαμε δυστυχώς στην εποχή εκείνη μην μιλάτε μην μιλάτε Φτάσαμε στην εποχή εκείνη που λέει ο Άγιος Κοσμάς, ο εδολός ότι οι παπάδες θα γίνουν σαν τους μουτσους, εκεί κάτω τα καράβια δεν τους προσβάλλω τους ανθρώπους, θα γίνουν λέρες, λέρες θα γίνουν. Και εκεί, εκεί φτάσαμε. Οι παπάδες και οι λεσποντάδες γίναν λέρες. Όχι όλοι, οι περισσότεροι. Να πάνα να τον Πάπα. Τι περιμένει από τον Πάπα. Μόνο συμφορές έχει κάνει αυτός τον τόπο μας. Μόνο συμφορές έχει κάνει στην Αγία μας Ορθοδοξία. Μόνο εγκλήματα έχει να απαριθμίσει. Τι τον θέλει, τι τον αγκαλιάζει, τι τον φυλάει. Αυτά είναι τα άθλια, τα πανάθλια έργα και οι σκηνέ που είδατε μέσα από την τηλεόραση. και στηριχτείτε όχι τους δεσποτάδες, στηριχτείτε στην αγία πίστη μας, στηριχτείτε στους αγίους πατέρες μας, στηριχτείτε στην αγία γραφή, στηριχτείτε στον άγιο Θεό μας, στηριχτείτε στην αγία πίστη μας, στηριχτείτε, στηριχτείτε σε αυτά τα οποία προαιωνίως εθέτησε, έθεσε ο θεσμού αιώνιους θεσμού ο Κύριος μας αυτές είναι οι αλήθειες αυτοί θα τα πληρώσουν θυμηθείτε το σα το είπα και πάλι θα τα πληρώσουν ακριβά πολύ ακριβά αυτές οι αθλειότητες θα πληρωθούν γιατί σας έχω πει και άλλη φορά ότι οι ιεροί κανόνες εκδικούνται οι ιεροί κανόνες εκδικούνται θα τα πληρώσει ακριβά ο πατριάρχης μη σας στενοχωρά πανάκριβα θα τα πληρώσει δεν ξέρω πως δεν του το εύχομαι αλλά θα τα πληρώσει γιατί αυτά δεν κουκουλώνονται και δεν δικαιολογούνται με την οποιαδήποτε μορφή δικαιολογίας δεν υπάρχει δικαιολογία για να πεις ότι αυτό είχα κάποιο λόγο και το έκανα δεν υπάρχει αυτή είναι η εσχάτη προδοσία της Εκκλησίας. Αυτή είναι η εσχάτη προδοσία για έναν ταγό τη Εκκλησία. Αυτή είναι η εσχάτη προδοσία. Δεν υπάρχει άλλη μορφή. Πώ λέμε εσχάτη προδοσία του κράτου, Εσχάτη προδοσία του Κράτους που το έγινε, να πάει δώσει τα μυστικά του κράτους, να τα δώσει στον εχθρό σε που ώρα πολέχου. Αυτή είναι η αισχάτη προδοσία. Όταν γινόταν παλιά ο πόλεμος μεταξύ ε, ε, ε, Ελλάδος και Ιταλίας και Γερμανίας να πήγαινε ένας Ιταλός, ένας, ένας, ε, να πήγαινε ένας Έλληνας να δώσει τα, τα σχέδια του πολέμου, να δώσει στον Ιταλό και στο Γερμανό. Αυτή είναι η εσχάτη προδοχία. Αυτός είναι για τα έξι μέτρα. Το στείνα στα έξι μέτρα και το εκτελούσαν. Okay. Αυτό που έκανε ο, ο Πατριάτης είναι η εσχάτη προδοσία της Εκκλησίας. και παραλαμβάνω ο Θεός να τον ελεήσει βεβαίως εγώ το αξιωμά του δεν μπορώ να του καταργήσω εγώ το αξιωμά του την γεροσύνη του δεν μπορώ να την αφαιρέσω αλλά δεν τον ακούω δεν τον ακούω δεν τον ακούω έχασε, έπεσε έπεσε μέσα στη συγκρισή μου η εκτίμηση έπεσε, έπεσε. Συνετρίβει μέσα μου. Συνετρίβει όπως και ο άλλο επάνω της Ατίνας. Συνετρίβησαν και διότι δεν έχουν καμία αξία μέσα μου. Να αξία. Σαν άνθρωποι του εκτιμώ. Ο Θεός είπαμε να του δώσει τη, με, τη μετανιά τους, να του δώσει έλεος. Ναι. Αλλά τι να με πείσουν να μου πουν, τι να μου πουν. Να με πείσουν περιτήνως να με πείσουν. Περιτήνως να με πείσουν. Αυτά λοιπόν αγαπητοί μου αδερφοί είπαμε προχτέ και εν ολίγης επαναλάβαμε και σήμερα. Προχτέ! ερχόμαστε τώρα στο ιερό μας κείμενο και μιλήσαμε για το τι σημαίνει αγάπη, αλλά και τι σημαίνει λατρεία προς τα ζώα. Διότι βλέπετε είμαστε στην εποχή της σύγχυσης, στην εποχή του αποπροσανατολισμού, στην εποχή της παραπληροφόρησης. Είμαστε στην εποχή που άλλο άλλος μέσα από τη τηλεόραση, μέσα από την εφημερίδα, μέσα από το ράδιο, σου φτιάχνει, σου φτιάχνει, σου φτιάχνει, τι σου φτιάχνει. Παίρνει τη μουτζούρα, τη μουτζούρα, που άμα το πιάσει θα γίνει κατάμαυρο, χειρότερο και από το, το κατράνι. Το παίρνει λοιπόν και το φτιάχνει, το φτιάχνει, το φτιάχνει, το φτιάχνει και σου λέει αυτό, αυτό είναι χιόνι, κατάλευκο. Περιστέρι ολόλευκο, δεν το βλέπα. Αυτό είναι ολόλευκο, περιστέρι. Παίρνει το περιστέρι, το ολόλευκο, το βουτάει στη μουτζούρα, το μουτζούρα, του μουτζούρα, το μουτζούρα, και το του κάνει κοράκι. Κοράκι. Είμαστε σε αυτή την εποχή της παραπληροφόρησης. Και βλέπετε τα ζώα, σήμερα για αυτούς που έχουν τα μηχανήματα της τηλεοράσης, τα ζώα λέει έχουν ψυχούλα, έτσι λένε. Έτσι δεν ακούτε και εσείς και τα λέτε και εσείς, δυστυχώς. Γιατί πήρατε και κάνετε τα σπίτια σας μέσα στου όλους κήπου. και βάλετε γάτες και σκυλιά μέσα εκεί. Ναι. ναι, δεν έχουν ψυχούλα λοιπόν τα ζώα. Δεν σου πάρετε δεν σου είπα να τα, τα βασανίζει, δεν σου είπα να το αφήσεις να το αφήσεις πεινασμένο και διψασμένο το ζωήφιο το, το, το ζωντανό που είχες εκεί στην αυλή σου, όχι. Αλλά άλλο είπαμε αγάπη και άλλο λατρεία. Αγάπη έχει ο Άγιος, έτσι είπε, μας είπε εδώ. Ο δίκαιος λέει αγαπά, πώς το είπε, να το διαβάσουμε, ναι δίκαιος η κτήρη ψυχάς κτηνών τα λυπάτε τα κτήρη άλλο το λυπάμαι και το αγαπώ και άλλο το παίρνω και το βάζω στο κρεβάτι μου και κοιμάμαι αγκαλιά άλλο κοίνω άλλο τα άλλο. άλλο ο δίκαιος αγαπά τα κτήρη και τα πονάει τα κτήρη αλλά πάνω από τα κτήρη αγαπάει, τα ζω... τα... αγαπάει τον άνθρωπο εμείς όλοι το κάναμε αλλιώτικα τώρα το παραμύθι Εμείς σκοτώνουμε τον άνθρωπο Σκοτώνουμε τα παιδιά Φτάνουμε ένα εκατομμύριο εκτρόσεις το χρόνο Ανεπισίμως ενώ, ανεπισίμως έτσι. Φτάνουμε ένα εκατομμύριο το χρόνο Ανεπισίμως εκτρώσει Και από τ' άλλα σκυλάκι Και φυλακεί αυτός που θα πατήσει ένα σκυλί Φυλακεί εκείνος που θα πατήσει ένα φίδι Δες και είμαστε που είμαστε. Δηλαδή να το αφήσουμε να με φάει το φίδι όχι να το σκοτώσω το φίδιο. Να μην το φάω να με φάει. Εκείνο είναι. Εκεί καταντήσαμε. Αυτό λοιπόν αδερφοί μου είναι παραπληροφόρησης. Αυτό είναι ψεύδος, είναι απάτη. Ο Κύριος μας σύστησε μας τα έδωσε τα κτίνη είπαμε τα έδωσε για την υπηρεσία του ανθρώπου και όπως ενθυμίστε δύο πράγματα το πρώτον μεν έβαλε λέει τον Αγάμ μπροστά στα κτίνη σε όλα τα κτίνη τα χιλιάδες κτίνη που έφτιαξε ο Κύριος τον έβαλε μπροστά να τα ιδεί. να τα ιδεί όχι να διαλέξει του είπε διάβαξε ποιο από αυτά σ' αρέσει να κάνεις παρέα Ποιο θέλεις από αυτά να κοιμάται στο πλάι σου, ποιο θέλεις από αυτά τα κτίνη να το εισαγκαλιά τη νύχτα και να κοιμόστε παρέα και πέρασε η Αρκούδα, πέρασε το Γαϊδούρι, πέρασε το Μουλάρι, πέρασε το Άλογο, πέρασε ο Σκύλος, πέρασε η Γάτα και λέει, διαβάζετε, διαβάζετε, τι, τι με κοιτάτε, τους έδωσε λέει ονόματα, αλλά ούχε βρέθη βοηθό όμοιος αυτό δεν ευρέθηκε λέει για τον Αδάμ κάποιο από αυτά τα ζώα όμοιος που να μπορεί να τον βοηθάει δεν βρέθηκε εσύ πως το έκανες τώρα εσύ πως άλλαξες τώρα τα πράγματα και το σκυλί το έκανες βοηθός σου αυτό δεν μπορώ να το κάνω Και τότε λέει επέβαλε ο Θεός έκστασιν και ύπνον εις τον Αδάμ και πήρε μία των πλευρών αυτού και έπλασε γυναίκα και έφτιαξε ο Θεός βοηθώ το Αδάμ όμοιον αυτό τη γυναίκα δηλαδή εδώ λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί είναι η απάντηση τα πονάω τα κτίνη να μην τα βασανίζω τα κτίνη αλλά τα κτίνη από τα κτίνη θα πάρω και θα φάω από τα κτίνη θα πάω και θα φάω. Έτσι του είπε του Πέτρου ο Κύριος στις πράξεις των Αποστόλων. Άμα, άμα ανοίξετε τις πράξεις των Αποστόλων θα τη δείτε λέει ότι όταν, όταν ήταν ήτανε σε ένα σπίτι εκεί στην Ιώπη οι θα πήγαινε μάλλον ήρθαν να τον καλέσουν από την Ιώπη για να πάει να αναστήσει την Ταβιθά Νύχτετε. Τι με κοιτάτε, τι με κοιτάτε, μωρέ, τι με κοιτάτε, μωρέ, με, με έχετε πρίξει, μωρέ, με έχετε σκάσει. Γιατί με κοιτάτε, μωρέ, γιατί δεν διαβάζετε, μωρέ. Επήγε, λέει, επήγε, επήγανε να το ζητήσουν και εκεί την ώρα, λέει, ο Κύριος το επέβαλε, το έριξε σε έκσταση και έβλεπε ένα όραμα. Και ποιο ήταν το όραμα, κατέβηκε, λέει, από τον ουρανό, οθόνη, ένα εντόνι. Και μόλις κοίταξε λέει μέσα ο Πέτρος είδε όλα τα κτίνη, όλα τα κτίνια Και του λέει ο Κύριος Αναστάς Πέτρε θύσον και φάγε. Θύσον και φάγε. Θύσον και φάγε. Τι σημαίνει θύσον και φάγε. Όλα αυτά είναι στην υπηρεσία σου. Όλα δικά σου είναι. Από τα ζώα αυτά μπορείς να σπάξεις και να φάς. Να σπάξεις και να φάς. Το αγαπο το Κτίνος, αλλά και το Κτίνος θα μου προσφέρει και το δέρμα του, θα μου προσφέρει και το κρέας το θα μου προσφέρει και το γάλα του, θα μου προσφέρει και το τυρί του θα μου προσφέρει και οτιδήποτε έχει να μου το προσφέρει γιατί είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου. Τα <μιλίγε> <μιλίγε> καταλάβατε τώρα αυτά? Μάλιστα, <μιλίγε> λοιπόν πάμε παρακάτω τώρα. πάμε στις άλλες δυο στους άλλους δυο στίχους τώρα επιθυμείε ασεβών κακέ εδερίζε τον ευσεβών ενοχυρόμασι διαμαρτίαν χιλέον εμπίπτει η παγίδα αμαρτωλός εκφεύγει δε εξ αυτών δίκαιος ο βλέπον λία ελεηθίσεται ο δε συναντών εμπύλες εκθλίψη ψυχάς είναι οι δύο στίχοι είναι ο δωδέκατος στίχος και ο δέκατο τρίτο που και αυτός χωρίζεται σε δυο για να δούμε λοιπόν τι γλυκύτατα είναι αυτά τα λόγια και τι διδάγματα ωραιότατα έχουν να μας δώσουν και τι σοφές διδασκαλίες γιατί είπαμε εδώ μέσα κυρίως στο βιβλίο των παροιμιών πολύ δε περισσότερο στο βιβλίο αν προλάβουμε και δώσει ο Θεός να ζήσουμε αν σκοπεύουμε μετά από αυτό να πάμε στο άλλο αυτό το βιβλίο το άγνωστο για τους πολλούς η σοφία σύρα το αυτό και αν είναι για τα καθημερινά προβλήματά μας μιλάει για όλα λιγότερο οι του Σολομόντα που ελέγχουμε σήμερα πολύ περισσότερο η σοφία σειρά για να δούμε λοιπόν τι λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου επιθυμίαι ασεβών κακέ ζύγι ζύγι πλάστιγκα Ζυγαριά! Ζυγαριά! Να ζυγίζεις τον άλλον, δηλαδή τι είπαμε πρεγόνες για τον Πατριάρχη. είδατε. Έχεις το δικαίωμα να κρίνεις τις πράξεις για τον ίδιο, θα έφτιασε σε μετάνοια και να τον σώσει ο Κύριος. Δεν έχουμε δικαίωμα να τον στείλουμε στην κόλαση, άλλοι μόνοι, όχι είμαστε εμείς Θεοί, Έχουμε όμως δικαίωμα, υποχρεωσή μας είναι να κρίνουμε τις πράξεις για να διδάσκουμε ειδικά εμείς οι ηροκύρυγες, να διδάσκουμε ορθά των λαών. Είδε τι σας είπα, έχεις δικαίωμα να κρίνει τις πράξεις του κάθε ανθρώπου. Εδώ λοιπόν σου λέει ο Κύριος δια του Σολομόντος ότι επιθυμείε ασεβών κακέ και εδώ έχεις ένα κριτήριο στα χέρια σου για να κρίνεις πρώτον μεν τον άλλον και δεύτερον τον δημόσιο τον εαυτό σου <κυρίζει> πως γίνεται αυτό θα σας απαντήσω ζεις ανάμεσα σε κόσμο, δεν ζεις έχεις συγγενείς έχεις γνωστούς έχεις, έχεις ξαδέφτια έχεις παιδιά έχεις αγόνια έχεις, έχεις, έχεις, έχεις, έχεις έχεις φίλους έχεις γείτονες έχεις μας λέει η Σοφία Σειρά που σας είπα προηγουμένως λέει μη πάντα άνθρωπον ήσαγε στον τον σου μην κάνεις λέει το σπίτι σου ξενώνα όποιον βρήκες όξο σου χαμογέλασε ανοίγεις την πόρτα σου και τον βάζεις μες στο σπίτι σου και πίνετε καφέ και πίνετε κρασάκι και τρώτε με ζεδάκια και καθώστε μέχρι τις 12 και τις 1 τα μεσάνυχτα και λες ότι βρήκες το φίλο σου Μην πάντα άνθρωπον ήσαγε εις τον Νίκος. με ανθρώπους φίλους, γνωστούς, συγγενείς γείτονες κλπ αλλά από αυτούς θα διαλέξεις θα διαλέξεις και βλέπεις ποιος είναι το ζύγι τι λέει πως θα ξεχωρίσεις τον καλό, τον δίκαιο από τον ασεβή από τον αμαρτωλό Πώς θα το θα δεις λέει τι επιθυμεί μέσα του. Μας έλεγε αιωνία του η μνήμη όταν είμαστε εμεί τότε μαθητές μας έλεγε στο σχολείο όχι παρέες όχι παρέες να τον ψάχνεις τον άντρο μας έλεγε να τον ψάχνεις να κοιτάς είναι άνθρωπος της εκκλησίας έχει μυστηριακή ζωή, εξομολογείται, κοινωνεί, τι κάνει. Γιατί άμα κάνεις παρέα, <εσύντα> εσύ να το τραβήξεις είναι αδύνατο. Αυτός θα σε τραβήξει. Και το λέτε εσείς ίδιοι, δεν το λέτε. Πόσες φορές μου λέτε, όταν σας έλεγα ειδικά παλαιότερα, Έχετε υποχρέωση να φέρετε γείτονε να φέρετε συγγενείς. Δεν μας ακούνε οι του. Το λέμε, δεν έρχονται. Δεν μου τα λέγατε εσείς αυτά. Μάλιστα, μου τα λέγατε, μάλιστα. Μάλιστα, εγώ ας το συμφωνώ. Συμφωνώ. Δεν έρχονται. Επομένως αφού δεν έρχονται, τι, τι θες την παρέα. Για να ομοιάσεις εσύ προς αυτόν. Αυτός εκκλησία δεν έρχεται. Αυτός προσευχή δεν θα κάνει Αυτός εξομολόγης δεν θα πάει Αυτός δεν θα πάει Εσύ όμως σε λίγο καιρό Σε βλέπω το τσιγάρο του το Εγώ αυτό βλέπω Θα στο προσφέρει μια Θα στο προσφέρει δυο, ο διάδοχο εκεί Πέντε, έξι, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι Θα το πάρει. <πας. σχυλίδε> θα το πάρεις. Ειδικά ο νέος, ειδικά η νέα, ειδικά το κοπέλι, ειδικά το αγόρι, ειδικά ό... Ο... Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πες. Κρίνε λοιπόν τον άλλον. Τι επιθυμεί μέσα του, τι θέλει θέλει παράδεισο, θέλει βασιλεία ουρανών θέλει εκκλησία θέλει εξομολόγηση τι θέλει, τι επιθυμίες έχει και αν δεις ότι επιθυμεί αμαρτωλά πράγματα από μακρύους όχι μίσεις έτον όχι μισή. έτον δεν δικαιούσε να μισείς η αγάπη σου να μεταφράζεται σε προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός να τον φέρει στον δρόμο του τον το δρόμο του άλλο κίνο προσευχή σου όμως γιατί αυτό είναι αγάπη αλλά όχι παρέες όχι παρέες όχι στενές επαφές την καλημέρα σου τι κάνετε λογάκια εκεί ε, άντε τώρα στην αρχή του Θεού πήγαινε τελειώσαμε Αλλά σας είπα ότι αυτό εδώ είναι και ζήγη για τον εαυτό μας. Επιθυμία σεβών κακέ, για σκέψου παρακαλώ και εσύ και εγώ, για σκεφτείτε τι επιθυμείς μέσα κατάβατα στην ψυχή σου. Με ειλικρίνια. Όχι να υποκρινόμαστε, ερχόμαστε εδώ και παριστάνομαι... Του θρησκευόμαστε γιατί ξέρετε, ξέρετε, ξέρετε τι είναι αυτό. Ξέρετε τι είναι αυτό, πώ φαίνεται στα μάτια ενό πραγματικά πιστού άνθρωπου. Ξέρετε πώς φαίνεται. Γελιότητα. Να βλέπει έναν κοσμικό άνθρωπο και να σου παριστάνει ότι έχει μέσα του θρησκευτικά, θρησκευτικέ αναζητήσει και μεγάλα ενδιαφέροντα. Και να βλέπει τώρα αυτό ο οποίο τουλάχιστον όπω φαίνεται και όπω δείχνει. Ανακατεύεται συνέχεια με τα ελληνικά πράγματα. Τώρα σιγά, σιγά μην πείσω εγώ τον πατέρα Παΐσιο, μην πείσω εγώ τον πατέρα Πορφύριο, ότι εγώ ήμουνα κανένα μεγάλος πνευματικός αναζητητής και έψαχνα τη βασιλεία των ουρανών. Λες και δεν είχε μάτια εκείνος να με καταλάβει. δεν είχε εκείνος μάτια, δεν του το πνεύμα το Άγιο Μάτια να μέσα στην καρδιά μου. Τι πάντου πεις τώρα. Με. τι έχετε μωρέ τι έχετε μωρέ τι έχετε εκείνων παρακοριδεύσεις για να δούμε το Θεό θα το κοριδεύσει μετά ψάξε λοιπόν τον εαυτό σου έπα μπροστά είπαμε στον καθρέφτη τον ψυχικό καθρέφτη την Αγία Γραφή και έπω μπροστά και πες σε ποιος είσαι ερε ποιος είσαι, για πες μου μένα που σε ξέρω, έλα το σε μένα άσε τους άλλους που δεν σε ξέρουν άσε εκείνες τις αγιούλες που ερχόνται και ακούνε τα κηρύγματά σου και ερχόνται και σου φυλάνε τα χέρια και τα πόδια και σου λένε ότι είσαι Άγιος εδώ έλα να συναντηθούμε να, συναντηθούμε, να κουβεντιάσουμε οι δυο μας ένα σου πω πιο κάθαρμα είσαι πιο σβρομιάρης είσαι σε ποιο πάσχε έτσι μίλησε ποτέ έτσι με τον εαυτό σου. Άσε τα καλά, τα λόγια, τα μεγάλα, τα ωραία, τα παχιά. Εγώ είμαι, και εγώ έκανα, και εγώ να ειδεί, και εγώ θα δεις και εγώ, και εγώ. Ποιο εσύ, Ποιο εσύ, Έλα τώρα τα ειδούμε. Έλα με ειλικρίνεια λοιπόν, με ειλικρίνεια. Μπροστά στον κατρέφτη, την αγία γραφή και του κανόνε τη Πιο βρωμιάρικο κάθαρμα είμαι. Έλα κάτσι. Άρα είμαστε ολοκολακία για τον εαυτό μας. Εγώ είμαι καλός. Ψάξε λοιπόν να βρεις μέσα σου τις επιθυμίες. Τι επιθυμείς, παράδειγμα σου επιθυμείτε. Επιθυμείς να φύγεις από αυτή τη ζωή. Να πιθάνουμε τώρα, θέλετε να φύγουμε. Α, χτύπα ξύλο, μπράβο. Χτύπα ξύλο. Τώρα, όχι τώρα. Τότε. Άσε να λίγο τη ζωή μας. Ωραία. Πνευματική άνθρωπο, πνευματικό Επιθυμία σεβόν, κακέ. Εκεί θα ζυγεί τον εαυτούλη σου και εσύ και εγώ να δω τι είμαι, ψευδή είμαι ή ασεβή. Τι επιθυμεί μέσα η καρδιά τι επιθυμει μεσα η καρδια μου, Βασιλεία ουρανών επιθυμεί ή επιθυμεί να πράγματα, ευτελεί, φθαρτά, μικρά ψεύτικα υλικά κολλήσαν οι καρδιές μας εκεί είδατε τι είπε ο Κύριος τον πλούσιο νεανίσχο πήγαινε πουλα τα όλα και λαμποντά μου αλλά εκείνος, είδατε και εκείνος τον Άγιο του έπαιζε τον Χριστού δεν ήξερε όμως ότι ο Κύριος έχει μάτια που τρουπάνε τρουπάνε τη σάρκα και φτάνουν μέσα μέχρι τα ενδότερα του υποσυνειδή δεν μπορείς να το καταλάβει αυτό τι να κάνω λέει Κύριε Σωθώ μάλιστα του λέει ο Κύριος του καλόπιασε ο Κύριος τα σε εντολά σίδας μη μοιχεύσεις, μη πορνεύσεις μη κλέψεις, μη ψοδομαρτυρήσεις μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα α ναι Κύριε, Κύριε σε αυτά είμαι καλός ναι, ναι, ναι, καλός, ωραία λοιπόν πήγαινε κούλα τα όλα και έλα α εδώ είναι επιθυμία σε βόγκα και δύσκολα πλούσιος εισελέψετε εις την του Θεού δύσκολα δεν μπαίνεις εύκολα μέσα ο Κύριος το πέφτω δεν περνάς μέσα επιθυμία σε κακέ εκεί θα τον ζυγίσεις τον άλλον αλλά και τον εαυτόν σου να δεις σε ποια πνευματική κατάσταση είμαι και είσαι και αν δεις ότι δεν έχω επιθυμίες αγαθές μέσα μου αν δεις ότι μέσα μου πλεονάζει η ευτέλεια των επιθυμιών τότε κοίταξε να διορθωθούμε κοίταξε να ανορθωθεί η ψυχή μας η καρδία μας να επιζητεί τα άνο ζητείτε τα άνο φρονείτε Είδα, λέει ο τα άνο ζητείτε Άνω σχόμεντας καρδίας, λέμε στην Εγνή, ποιος έχει ψηλά την καρδία του κοινού την ώρα. Κάνεις, κάνεις. Λέει ο παπάς, άνω καρδίας, και ο ίδιος ο παπάς, εγώ, το μυαλό μου, η καρδιά μου είναι κάτι εδώ. Βλέπεις, να από κάτι τέτοια ζήγησε τον εαυτό σου να δεις ποιες είναι οι επιθυμίες σου. Εδερίζε λέει παρακάτω των ευσεβών ενοχυρόμασοι. Τι σημαίνει αυτό. Άμα ψάξεις το δίκαιο λέει να βρεις τι επιθυμίες έχει. Αυτός λέει τι, τι, τι. Οι επιθυμίες του είναι λέει τόσο δυνατές που τον έχουν πιασμένον, λέει, τον έχουν αγκυροβολήσει επάνω σε οχυρώματα. Εσύ τι επιθυμείς, τι επιθυμείς λεφτά, θα πέσεις. Λεφτά, θα πέσεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Τα λεφτά είναι ύλη, η ήλι δεν σου εγγυάται ασφάλεια. Δεν σου εγγυάται ασφάλεια εκεί αγκυροβόλησε ο Πάπας που τον αγκαλιάσαμε και τον λατρέψαμε και τον προσκυνήσαμε εκεί πάνω στην ήλια έχει αγκυροβόληση στα λεφτά του στα λεφτά του αν του πάρεις στα λεφτά του Πάπα έπεσε ο Πάπας συνετρίβει ο Πάπας αλλά κάποια στιγμή θα του φύγουν τα λεφτά και θα συντριβεί και τότε να δω τον Πατριάρχη τότε να δω τον Πατριάρχη τότε να δω τι θέλει να μου πει ο Πατριάρχης συνετρίβει δεν έχει ιερίσματα ο Ευσεβής όμω έχει ιερίσματα γιατί ο Ευσεβής τι ελπίζει ποια είναι η επιθυμία του Ευσεβούς η βασιλία των Ρανών έλατε στα μαρτύρια των Αγίων να δείτε τι τους πρότειναν τι τους πρότειναν Τι ανταλλάγματα τους πρότειναν Οι κοσμικοί εκείνοι οι βασιλείς Έλεγαν στην Άγια κοπέλα, Την Αγία Παρασκευή Την Αγία Βαρβάλα Της έλεγε ο πατέρας της Βρέισε βασιλοπούλα θα σε σφάξω Τι με νοιάζε Με μια αδιαφορία Λες και δεν για την ίδια της ζωή Αλλά επρόκειτο για κάτι το ευτελέστατο πράγμα Και όντως έτσι την έβλεπαν τη ζωή τους ευτελέστα το πράγμα μπροστά στη βασιλεία των Ρανών, ευτελέστα τη ζωή μου θα σε σφάξω σφάξε στον Άγιο Γεώργιο το ίδιο στον Άγιο Δημήτριο το ίδιο σε όλου του Αγίους μάρτυρες γιατί παραπάνω απ' όλα είχαν τη βασιλεία των Ρανών. Δεν εκλόνιζε τίποτα την επιθυμία του για βασιλεία ουρανών. Ήτανε ασφαλώς, αγκυροβολημένοι, πιασμένη, ενοχυρόμασι. Στο ισχυρότερο οχύρωμα που λέγεται Λόγος Θεού, υπόσχεση Θεού, η βασιλεία των ουρανών είναι η επαγγελία του Κυρίου Υπόνης του Χριστου και επαγγελία σημαίνει υπόσχεσης. Δεν μπορεί ο Κύριος να υπόσχεται ψεύτικα. Υποσχέθηκε ο Κύριος είναι ο λόγος απαράβατος. Το λόγο του δεν το περισπήσουν. Εδερίζε τον Ευσεβόν ενοχυρό μας. Ο Ευσεβής δεν θέλει αυτά. Πάρτα. Πιάσε καναν Άγιο. Πιάσε αγίου ανθρώπου που του πεις να σου δώσ' ευσεβόν. Που δεν θέλω παιδάκι, Μα, δεν πήγαινε πω πούσε πράγμα. Πάρ' τους θησαυρούσους και πήγαινε. Για να μας πούνε εμάς να σου δώσουμε κανένα εκατομμύριο. Έπεσαν τα σάλια μας! Έπεσαν τα σάλια μας! Γιατί δεν υπάρχει μέσα μας τίποτε ανώτερο τίποτε ανώτερο από τα λεφτά. Θεός ο Μαμονάς. Ο Θεός η κοιλία. Θεός η κοιλία. Επιθυμία ασεβών κακέ εδερίζε των ευσεβών ενοχυρόμασι Πάμε παρακάτω Διαμαρτίαν χειλαίων εμπίπτει η σπαγίδας αμαρτωλός Θυμάμαι ο αείμνηστος δασκαλός μας μας έλεγε, μας, όταν κάναμε μαθήματα κατηχητικά, μας είχε ένα ιδιαίτερο μάθημα που λεγόταν τα αμαρτήματα της γλώσσης. Θα έχεις ποτέ να δεις πόσα είναι. Δεκάδες, εκατοντάδες αμαρτήματα όσα θέλεις τόσα πολλά που γι' αυτό βλέπετε λέει ο Λόγος του Θεού πάλι, πάλι, πάλι στις παροιμίες του ονομόντως παρακάτω τι λέει θάνατος και ζωή εν γλώσσε. γλώσσες θάνατος και ζωή εν γλώσσε. γλώσσες ο αιώνιος θάνατος η κόλαση και η αιώνια ζωή ο παράδεισος κρέμεται από τη γλώσσα του τι θα πεις Από εδώ θα βγουν Τα φίδια Τα οποία έχει μέσα η καρδιά σου Τι είναι αυτά τα φίδια Κατάκριση πολυλογία, Εσχρολογία δομολογία, Βλαστίμια Περιφρόνηση Εγωισμός Κατάκριση Ξέρω πόσα άλλα είναι που δεν μου έχουν τα φίδια Αρχολογία πω, Αρχολογία Αργολογία. Ποταμός. Ποταμός. Αμάρτημά του. Καλά τα άλλα δεν έχουμε τίποτα. Πάμε του Παππούλη. Άγιες Περιστερές. Το φωτοστέφανο. μα έσβησε Παππούλη. Ε, και η μπαταρία. Το φωτοστέφανο Παππούλη. Το φωτοστέφανο. Το φωτοστέφανο. Είμαστε Άγιοι εμείς. Μη κοιτάς. Δεν έχω τίποτα. Διαμαρτίαν χιλέων. Εμπίπτει εις παγίδας αμαρτωλός. Πόσα είπε, Πόσα είπα. Ε, αυτά τα λόγια σου. Ο διάολος θα στα κάνει παγίδες μετά. Αυτά τα λόγια σου τα πρόσεκτα που έλεγες εκεί και είχες πάθει μια ακατάσχετη λογοδιάρια μια ακατάσχετη λογοδιάρια αυτά τα λόγια θα τα πιάσει ο γιος σου θα τα πιάσει η κόρη σου θα τα πιάσει ο γείτονας θα τα πιάσει η γητόνισσα θα τα θα φιλάει!!! Θα φιλάει φυλάει θα τους τα θυμίσει ο διάβολος την κατάλληλη ώρα και όταν θα πά να πει μια κουβέντα να διδάξεις παπ! Θυμάσαι τι μου είπε τότε. Θυμάσαι. Για θυμί τι μα έλεγε τώρα. Έλα εδώ υποκρίτρια, έλα εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Θυμάσαι τι μου είπε τότε. διαμαρτίαν χιλίων εμπίπτει τη παγίδα Σκέψου πριν μιλήσει έλεγαν οι αρχαίοι οι μόν πρόγονοι οι πατέρες μας σοφή ο σοφός λαός πριν κινήσεις λέει τη γλώσσα σου βούτατη στο μυαλό σου πριν κινήσεις τη γλώσσα σου τη στο μυαλό σου για να σκεφτείς τι πάνε πεις. τι να πω. Λόγο είναι αυτό που πάω να πω και μάλιστα μπροστά στο παιδί μου. Τι λόγο είναι αυτό που πάω αυτό ο λόγο, α είναι σήμερα το παιδί 5 χρονών, 6 χρονών, 7 χρονών, 8 χρονών, 10 χρονών. Αυτό θα το το θυμίσει ο διάδοχο τα 30 του. Και αυτό θα είναι το μεγαλύτερο αρνητικό στοιχείο στο να μπορέσω να του κάνω τότε μία υπόδειξη τι είπα να πω διαμαρτή Ανχιλέων εμπίπτης επειδή βιαζόμαστε να πούμε είμαστε οι προπετήσι βλέπετε οι προπετήσι εκείνοι που κοιτάμε να προλάβουμε να πούμε κάτι και εμείς να φανούμε Μιλάει κάποιο, μιλάει ένα άλλο, σοφός, άγιο άνθρωπο, παπ, με κανόμαστε κι εμεί. Ξέρουμε, τα ξέρουμε όλα. Συλλισόρα. Κρήτον το σιγάν ή το λαλίν. Κρήτον. Ανώτερο είναι να μην μιλήσει. Και μάλιστα πάλι η σοφία σειράχ. Ξέρετε, ξέρετε τι λέει. Και να σε προκαλούν, λέει, να μιλήσει, να αποφεύγει και να παρακαλάνε, να σε παρακαλάνε και να σου πούνε πες μας και εσύ πες μας και εσύ κυρία τάδε, πες μας και εσύ πάτερ δεν. κρίτον το σιγάν ή το λαγίν προτιμότερο να σιωπώ παρά να ανοίγω το στόμα μου να μιλάω διότι θάνατος και ζωή εγχειρεί γλώσσες ενώ λέει ο αμαρτωλός πέφτει στην παγίδα τον ίδιο του το από αυτά που λέει από τι κάνει ο δίκαιος εκφεύγει δε εξ αυτόν ο δίκαιος από τέτοιες λέει φεύγει ο δίκαιος ξέρετε γλιτώνει και ξέρετε γιατί γλιτώνει γιατί, γιατί γλιτώνει ο δίκαιος. Γιατί γλιτώνει. Ξευρωσιαστώ. Ο δίκαιος, ο δίκαιος, ο δίκαιος τι την σιγήν, τι την σιωπήν. Ο δίκαιος έχει την ταπείνωση μέσα του. Και ξέρετε τι λέει. Θυμάμαι βρέθηκα σε ένα μοναστήρι μπροστά σε έναν Άγιο ηγούμενο, σε ένα Άγιο ηγούμενο, και τι μας έλεγε. Μου λέγε εμένα ξέρω εγώ τότε. Πέστε πέστε πάτερ εσείς πέστε πέστε πέστε λέει μου γέροντα τι να πω <Το> όχι όχι εσύ, εσύ ξέρεις εσύ ξέρεις εγώ δεν ξέρω και ήταν μορφωμένος με τέσσερες γλώσσες με, με πέντε πτυχία με, με θεολογική μόρφωση με πατέρες εκκλησία, με, με, με αγιότητα βίου <Το> δεν ξέρω εγώ δεν ξέρω ήξερα <Το> εγώ εκείνος δεν ήξερε ήξερα εγώ και εκείνο δεν ήξερε πέστε πάτρε εγώ εσυκονότα και έφευγε καταλάβατε εκφεύγει ο δίκαιος ξέρει αυτός τι κάνει τον προκαλούν μίλα μίλα μίλα Ρο! τι να πω τι να πω αυτός ξέρετε τι βλέπει ξέρετε τι βλέπει αυτός το σατανά να στείνει παγίδες βλέπει το διάολο να μαζεύει τα λόγια του και να του φτιάχνει παγίδες εκεί πέφτουμε όλοι μας στην παγίδα των λόγων μας άφησε να μιλήσει ο Άγιος ευτύχησες να βρίσεις ο κουράς, έναν Άγιο άνθρωπο άφησε το εκείνο να μιλήσει μην σε προπετήσεις κάτσε κάτσε στα τα χέρια σου κάτσε μπρος στα χέρια σου ή μιλάς Ειδικά εσεί οι γυναίκες, οι προπετής συγχωρέστε που, που, που, που αγριεύουν μαζί σας. Αγριεύει όμως ολος παύλος, είδα λέει. Σιγάκωσαν οι γυναίκες, πάφτε λοιπόν να πείστε το στόμα σας. Οι ε, γυναίκες σιγάκωσαν, έκανε τις να πάφτε! Να πεις, να, τι να πεις, τι να πεις, Να δείξει τον κόποραν ότι ξέρεις να λες, Αυτά που σου είπε σου ακούν, πήγε πήγαινε στο σπίτι σου να τα... να τα μαζόξεις, να μαζόξεις το μυαλό σου, να δεις τι πρέπει να κάνεις. Αν να λέγεσαι δίκαιος, αν να λέγεσαι δίκαιο αν θες ο Κύριος συγκαταλέγεις τους δικαίους, γιατί εμείς νομίζουμε ότι ο Άγιος και ο αμαρτωλός έχουν μόνο μια διαφορά ο Άγιος είναι εκείνος που δεν πορνεύει και δεν πλαστημάει και ο, ο αμαρτωλός είναι εκείνος που πορνεύει και πλαστημάει, όχι φίλε είναι πολλές οι διαφορές του Αγίου, του Αγίου και του αμαρτωλού. και τέλος και τέλος ο βλέπουν λία τι σημαίνει Λία, αυτός λέει που βλέπει Λία, Λία, Λία, ομαλά. Τι σημαίνει Λία, ομαλά, Λία. Ας πω τι σημαίνει. Λία βλέπει μόνο ο Κύριος, ομαλά. Εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε όλοι εμπαθώς, τρικοιμιώδη βλέπουμε, Κύματα, κύματα βλέπουμε, δεν μπορούμε να δούμε τον άλλονε λία ομαλά. Γιατί? Γιατί μέσα μας έχουμε αδυναμίες. Και σε ρωτώ, το παιδί σου μπορείς να το ζυγίσεις με τα ίδια ζύγια που θα ζυγίσεις τον γειτονόπλο. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς γι' αυτό βλέπετε όλοι οι άνθρωποι είμαστε σε αυτό μέσα το κανάλι, το καλούπι. γι' αυτό βλέπεις και στις δίκες όταν γίνεται, όταν ένας δικαστής έχει να δικάσει ένα συγγενή του εξαιρείται εξαιρείται yeah. είσαι πρώτος στη λίστα κύριε αυτός που δηλαδή είναι ξάδερφος είναι γονός, είναι φίλος είναι παιδί σου, είναι, είναι, είναι yeah. δεν μπορείς έχεις νομικό κόλλημα που δεν σου επιτρέπει να κάτσεις στην έδρα να δικάσει το παιδί σου. γιατί είσαι οπωσδήποτε συναισθηματικά δεμένος και θα με ροληπτήσεις δεν υπάρχει περίπτωση. ενώ ο κύριος θυμάστε που είχαμε κάνει ένα θέμα παλιά όταν μιλούσαμε για την αμαρτία ε, θυμάστε, θυμάστε τι είχαμε πει ο Κύριος τους έβαλε όλους σε ίδιες αποστάσεις. Ο Κύριος, βλέπετε, παρότι εδώ στον κόσμο είχε μητέρα, είχε, δεν είχε μητέρα, εδώ. Δεν την είπε ποτέ μητέρα. Ποτέ. Γίνε. Γίνε. Τι εμή και εσύ που ποήτη η ώρα μου στο γάμο της κανά. Θυμάστε όταν του είπανε οι μήτυρ σου και η αδερφή σου εστίκασιν έξω ζητούντες θέλοντες τι τους είπε oh, εγώ μάνα και αδέρφια δεν έχω μήτυρ μου και αδερφή μου ούτε εσύν ή λόγων του Θεού ακούοντες και τηρούντες αυτόν εγώ δεν έχω μάνα. Γιατί δεν θέλει συναισθηματισμούς ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να βλέπει λεία, χωρίς κύματα, χωρίς πάνω-κάτω, άλλος ψηλά, αφθώνεται κι άλλος χαμηλά. Όχι. Τι εμείς και εσύ γίνε. Τι είπες στο σαυρό που ο Κύριος, γίνε, ιδού ο Υιός Το μαθητή του η δουημή της. δεν έχει αδυναμίες ο Κύριος δεν έχει προσωποληψίες γιατί για να μην μπορέσει κανένας καθάρι από μας να πεταχτεί την ημέρα της δεύτερης παρουσίας και να πει α τούτο ναι, μα το ήταν μαθητής ήταν κολλητός σου, γι' αυτό τον αυθόνις όχι, δεν είναι κολλητός μου καλής λάθο. γιατί και αυτός και ο Πέτρος θυμάστης του πέ είπαγε ο πίσω μου σατανά πάγει ο πίσω ο Σαχανα ο Τιού φρογίστα του Θεού παρά το τον ανθρώπο ο Κύριος δεν είχε αδυναμίες και όταν πήγε η μάνα των δύο μαθητών θυμάστε του Ιαπόβου και του Ιωάννου γιατί είπε κύριε θέλω τα παιδιά μου να τα βάλεις ένα ε, δεξιά σου και ένα αριστερά σου την βασιλιά σου τι τους είπε ουκείδατε τι αιτήστε δεν ξέρετε τι νομίζετε βρήκατε το δικό σα άνθρωπο να κάνετε, να κάνετε τις βρωμοδουλειές σας τα λαδωματά σας δεν έχετε τέτοια πράγματα αυτά είναι για άλλους για ποιους άλλους για εκείνους που το αξίζουν προηγούνται άλλοι από εσάς τι νομίζεις. δεν έχει αδυναμίες ο κύριος αυτό σημαίνει ο βλέπον λία λία να τους βάλεις όλους και να τους βλέπεις με την ίδια απάθεια χωρίς συναισθηματισμούς χωρίς εξαιρεσει και να πεις τούτος δεν με νοιάζει να δεν με νοιάζει αξίζει φυλακή Κάποτε, λέει, στον Αβά Πιμένα, στον Αβά Πιμένα, ένας Άγιος Όσιος που γιορτάζει στις 27 27 Αυγούστου, επήγε, λέει, επήγε... ο Αβάς Πιμένας ήταν μέσα στο μοναστήρι και πήγε η αδερφή του, της οποίας, λέει, ο γιος... Ο Ανυψός δηλαδή του Αγίου είχε κάνει κάποια αταξία εκεί πέρα και πιάσαν το παιδί και τότε ο νόμος ήταν αυσυρός, και ψάχναν να δούνε τι έχει κάνει. Και πήγε η αδερφή του, η μάνα του παιδιού, να ζητήσει την παρέμβαση του Αγίου Ποιμένος, ο οποίος ήταν και φίλος λέει με τον δικαστή. σε την άκουσε τελείωσε στις λέει πήγαινε γράφει ένα γράμμα στο δικαστή τι του λέει εάν ο ανυψός μου είναι ένοχος θανάτου να οδηγηθεί στάνατο ό,τι κρίνει η δικαιοσύνη του κράτους και θαύμασε λέει ο δικαστής διότι δια των το προσωπόληπτων του Αγίου διότι ο, ο Άγιος δεν είχε εμπάθειες και προσωπολιψίε. καταλάβατε έτσι λοιπόν θέλει ο Κύριος αν θες και εσύ να πάρεις μην κάνεις διακρίσεις ο βλέπον λία ελεηθίσετε εκείνος που βλέπει λέει ομαλά απαθώς ήρεμα χωρίς διακρίσεις χωρίς συναισθηματισμούς χωρίς επιλογές αυτός θα τον λέει ο Κύριος γιατί είναι δίκαιος είναι δίκαιο. ενώ αντίθετα λέει ο δε συναντών εν πύλες εκ τι κάναν λέει τότε πολύ για να βρούνε λέει υπεράσπιση Υπεράσπιση στα δικαστήρια που γεννώντα τότε πηγαίνα στην πύλη τη πόλεω. Πηγαίνα στην πύλη τη πόλεω και ψάχνανε για μαρτύρου, ψευδομαρτύρου. Θα αρθεί να με βοηθήσει. Θα αρθεί, θα αρθεί, θα αρθεί, Και του έδινα και κανένα κομπόδεμα, θα αρθεί να, να πει διαμάρτυρα. Ότι εγώ είμαι καλό, και α την έχει κάνει την κομπήρα. Αυτό δηλαδή που ψάχνει για μαρτύρου εκεί στην πύλη τη πόλεω, αυτό θα πάθει και άλλο θα το αλλά και τον εαυτό του θα τα αποχωρήσει. Σα αρέσει το μάθημα. Ε, άντε λοιπόν το άλλο Σάββατο και το τελευταίο. Λοιπόν. Oi, tudo.